Θα ήθελα να αναζητήσω λίγο χιούμορ στην εξουσία. Αναζητήστε. Δεν θα το βρείτε. Ε, θα πρότι... Δεν θα το βρείτε. Θέλετε να σου πω ποιοι είναι δίπλα στην εξουσία. Μα θα πρώτε. Κάτι πιθικά άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν ουγγ. Μερικέ χιουμοριστικές παρεμβάσει. Οι αγωνιστέ κρατούμενοι τη Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να μεταφερθούν. Ο Μιχαλλιάκο το ίδιο κυλή με του πυρήνε τη φωτιά. Ο ΔΕ Λαγός ασφαλώ με. Πακιστανού, Μπαγκλατεσένου και λοιπού μετανάστε, όπου βεβαίω σε ειδικά διαμορφωμένου χώρου θα υπάρχουν και κάμερε για αναμετάδοση Big Brother και φυσικά σχολιαστέ με γουνάκια, ο Πρετεντέρ, ο Μπάμπη και άλλοι εθνικοί τηλεευεγγελεί. Λίγο χιούμορ, δηλαδή λίγο να χαζολογήσουμε, διότι. Εγώ να, σου την αλήθεια, ανοίγμα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Ε, το λαγό θα προτιμούσαν να το στείλουν στο αναμορφωτήριο. Σωστό κι αυτό. Να τον έχουν δεμένο, να βλέπει τα ανήλικα απέναντι και να μην μπορεί να του την πέσει. Σωστό, σωστό. Υπάρχει yeah, μεγαλύτερη πρόθεσαι, τιμωρία, πες. Πρόθεσέ εδώ, πρόθεσέ εδώ το ζέτημα. Έλα, Έτσι, yeah. για γαρά. Ναι. Ποιο είμαι, να παρακαλώ. Εγώ είμαι. Εσεί είστε εσεί. Εσύ, ποιο είστε. Εγώ είμαι η Ελένη. Γεια σου, Ελένη μου, τι κάνει. Καλά. Σ' Ήθελα κάτι να πω, αλλά τώρα είστε δημοσιογράφο. Ναι, ναι, παρακαλώ. Τζουρναλίστ. Yeah. Γιατί του αφήσανε πάλι μόλι του πιάσανε, Πότε προλάβανε τι ξανακρίνανε. ανακρίνανε. Εκτίσαν την ποινή που του αντιστοιχούσε, Φτάνει. Πόσο ακόμα. Σοφρονιστήκανε. Μα ποτέ. Δεν είδε πόσο, πόσο σοφρονισμένο θα... βγήκε ο θα... Κασιδιάρη έξω. Και σοφρονισμένο και σόφρον. Να καταλάβει. Έλα Σε πήρε, δεν αντέχω. Σε πήρε κάποιο τώρα και σου λέει, είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω ιστορία. Είμαι μαθηματικός, δεν ξέρω ιστορία. Η χούρα δεν τελείωσε το 1973. Έτσι καταλήγει. <laughs> Έτσι κατα... Καλά δε, ο άνθρωπο δεν βλέπει τι γίνεται γύρω του δηλαδή. Έχει την ιστορία. Δεν βλέπει τι συμβαίνει. Δεν βλέπει τι του παίρνει τη ζωή. Πρέπει να ξέρει ιστορία. Και αυτό είναι επιστήμονα τώρα και είμαι τα παιδιά μας. Ας δε λαθούμε Ε, άκουσα πριν το φίλο μαθηματικό. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να έχει ιδιαίτε ιδιαίτερε ιστορικέ γνώσει για να πει σε κάποιον α πούμε ότι δεν υπάρχει λογική στο να κάτσε, α πούμε, Εβραίου επειδή απλά είναι Εβραίοι ή να σκοτώσει μάθου ή οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα επιχειρήματα, εγώ είμαι Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποιο να μου πει ότι έκανε κάτι καλό όχι λεόφαση στην ιστορία. Αποστομεί καλημέρα. Yeah. Όσο τα καλά για τον μήνυμα Το κεφάλι μεταναζιστικά τα σκατά, το ελληνικό δημόσιο επιδίκασε στον κύριο στον Παρμαγιώργη τον Μπόμπολαντε 68 εκατομμύρια ευρώ αποζημιώσει για του δρόμου που δεν έχει φτιάξει. Τι να απειλήσει, Μαρία, με τι υγεία μα. Ναι. Ναι. Αχ, καλέ, καλά, να και... Τι ξαφνικό ήταν αυτό. Τι κα... Πήρα τηλέφωνο στο Real και απαντήσανε. Καλέ. Ε, καλέ, τι κάνετε, καθώ φθινόπωρο, να επίση. Λοιπόν, ήθελα να πω εχθέ ότι άκουσα πάρα πολύ ωραία από Στάλιν μεριά και η Κατερίνα Γόγου έχει 20 χρόνια από τότε που πέθανε. Χάρηκα που σας άκουσα και ήθελα να πήγε ρωτήρισματά στην κυρία Μαριέλλα Μπρινού. Ξέρει αυτή. Γεια σου, Αποστολή. Είδε πόσο βόλεψε τη Χρυσή Αυγή στη Θεσσαβιάδα να μην βλέπουμε το τι γίνεται γύρω μα. Εσύ έμαθε ότι οι, οι πρώην σχολικοί φυλακέ ξεκίνησαν την πορεία του από Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Το προηγούμενο Σάββατο. Και ναι. πού φτάσαμε. Κοίταξε, είναι 7 άτομα από εδώ. Κάνουν 25 χιλιόμετρα την ημέρα. Και καθ' οδόν μπήκαν 2 από την Κατερίνα, 2 παρακάτω κλπ. Δεν ξέρω ακόμα. Θα κάνουν κανένα μήν αναφά στην Αθήνα. Και δεν έχουν πάρει χαμπάρι κανεί μα, έτσι. Ήταν 7 άτομα, Πού να πάμε πάρουμε χαπάρι. Όχι και η κυκλοφορία δεν παρακολύουν. Έλα... Sorry ε, Τους έχουν δύο περιπολικά και ένα στενοφόρο. Εγώ πιο πίσω θα βάζα και μια νεκροφόρα. Sorry. Θα <laughs> βάζω και μια νεκροφόρα. Και δύο μυρολογίες έτσι για το εφέ. Ναι καλημέρα. Καλημέρα. Ενικός. Ναι ναι. Ε, μπορώ να λάβω μέρος στην εκπομπή του που θα είναι ο κύριος Τρουναράς. Έχετε γερό στομάχι, ε. Δεν σα άκουσα. Έχετε γερό στομάχι. Εντελώ. Δεν σα γυρνάνε τότε όταν το βλέπετε. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου. Έχω δηλαδή, δε... αντέχετε να δείτε για πάνω από δύο ώρε το στουρνάρα, συνεχόμενο απέναντί σα. το, το, το λε και από τον γιατρό μου. Να κοιτάξτε το, μην πάει έτσι. Με χαρτίο ποιο έρχεται. Δεν θα το χρεωθούμε εμεί. Όχι, βέβαια. Και υπογλώσια στην τσέπη, σα το λέω. Γεια σα, διαμάντι μου. Όπα. Διαμάντι μου. Πριλαντιμού. Το μου. Ζαμπύρι μου. <laughs> Diamond I'm forever! Εγώ. <laughs> <laughs> και το άλλο το διαμάντι μέσα ο θείο. Είστε mm -hmm. δύο διαμάντια <laughs> Αν υπομονούμε να σας ζούμε και. Δεν αργεί πολύ, τη Δευτέρα Δευτέρα κοντή γιορτή Τη Δευτέρα στις 10 παραδέταρτο το βράδυ Στον Αλφα, για να μην κρυβόμαστε Όχι να μην κρυβόμαστε <laughs> Λοιπόν, θα πω το ίδιο Αλλά εγώ έχω επιμένω εδώ και χρόνια Ότι ένα πράγμα στέι Οι ψηφοφόροι τώρα όλο τα αναμαστάμε Τα λέμε, τα κάνουμε Ποιο στέι, πες μου Είσαι τρει μέρε στη Γαδά. Εγώ. Είναι απέξω, λέμε ρε παιδί μου. Α. Είναι απέξω όλοι οι δημοσιογράφοι, όλα τα τσοντοκάναλα. Εντάξει. Αντί να βγει ο άλλο να πει: Θα σα κάνω μια δήλωση ζωντανά και να αρχίσει να τα για τον Πόμπολα, να τα χώνει για τον Ανθένα, για τα χρέη. Όχι, ήθελε πρώτα να σφαλιαρίσει την κάμερα και την άλλη ναι. μέρα να του παρακαλάει να πάρουν, να πάρουν δήλωση. Μπράβο. Λοιπόν, αντί, δηλαδή πρόσεξερα, βγαίνει ο άλλο, αντί να το εκμεταλλευτεί, βγαίνει σαν τον ουρακοτάκο και αρχίζει κάνει τον ουρακό. Μα αν βγει από τον ουρακοτάγκο, τι θα αρχίσει να κάνει, αυτό το καναρίνη? Πρόσεξε, το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση που πρέπει να λύσει τα προβλήματα του κόσμου δεν μπορεί να κουμαντάρει 18 ουρακοτάγκου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μισό το εννοεί του ουρακοτάγκου τη Χρυσή Αυγή ή του Σουρακοτάγκου που είναι μέσα στην κυβέρνηση. Όχι. Ή τέλο πάντων μέσα στο κόμμα τη κυβέρνηση. Ποιου ουρακοτάγκου εννοεί να μου πει. Πρόσεξε, του ουρακοτάγκου τη Χρυσή Αυγή. Α, τώρα μιλάμε συγκεκριμένα. Αυτές τις βιλεπτές τους φασίστες που αφήσανε επειδή θεώρησαν ότι δεν είναι ύποψη φυγή. Ναι Φαγής Άλλο θέμα Για να μην το ξεχάσω για Παρασκευή Θέλω αυτό το κακοποιό στοιχείο που έβαλες πριν από λίγο Με τα μπουκάλια μπίρας Εγώ είμαι υποστηρικτής της Χρήσης αυγή για τον πολύ απλό λόγο ότι γενικώς οι κατηγορίες δεν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Δηλαδή μπορεί να μαχαίρωσε άνθρωπο στο κελατσίνι, μπορεί να χτυπάει Πακιστάνου στο βράδυ, μπορεί να βαράει κόσμο γενικώ αξιμέρωτα, αλλά βγαίνουν κατηγορίες για, για τον πολύ απλό λόγο, δεν ξέρω αν τον έχετε σκεφτεί εκεί πέρα. Κιον? Ότι δεν υπάρχουν άδεια μπουκάλια μπίρας. Apostoli? Ela. Λοιπόν, παρασκευή παραγγελιά, βάζει και δικόχου, να ερμηνεύσει το πρωτογενέ πλεόνασμα μεταξύ γενική και κεντρική κυβέρνηση. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, επειδή με το πλεόνασμα και με την ανακοίνωση τη Τράπεζα τη Ελλάδος δημιουργήθηκε μια σύγχυση. Τα ίδια πράγματα λένε και το Υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα τη Ελλάδος. απλώ η Τράπεζα τη Ελλάδο κάνει του υπολογισμού τη με βάση τα οικονομικά δεδομένα τη κεντρική κυβέρνηση και το Υπουργείο οικονομικών το κάνει με βάση τα δεδομένα τη γενική κυβέρνηση. Κυβέρνησης. Η κεντρική κυβέρνηση έχει κάνει πληρωμές, γι' αυτό εμφανίζεται το έλλειμμα το μεγάλο, το οποίο ε, είναι στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην γενική κυβέρνηση όμως αυτές οι πληρωμές της κεντρικής κυβέρνησης σβήνουν χρέη της γενικής κυβέρνησης, οπότε εξισορροπείται το αποτέλεσμα. Κρατώντα μες τα χέρια του παλιές φωτογραφίες πως έφυγε στα είκοσι πήγε στην Γερμανία. Δούλευε σε εργοστάσια, στα κρύα, πως έφτασε ως την Αμερική να ένα μαζί με άνους 10 γνώρισε τους που υπάρχουν στη γη, το της Αϊκό, και τη Μέκα. Μια παραγγελία αν δεν θυμάμαι το τίτλο τώρα. Νομίζω το τραγούδι είναι του την Και λέει δεν κότεψα, ο ρεφρέν, πρέστο, και το σε που όντως δεν θα Faites que ça αυτό το που λέει τις δουλειές που έκανε που τη μισή στο και και και θα το και την που λέει εγώ έχω δει το να στο μπαλκόνι και τα να λιώνει. και στο τέλος που λέει, περίμενα να γυρίσω σπίτι, να ακούσω αυτό, θα Εμένα που με βλέπει, έχω ζήσει τη φρίκη. Έχω καθαρίσει τη μισή στο χόλμ. Έχω δει πίσω της ασφάλτου και σαγιονάρα να λιώνουν και να γίνονται ένα. Έχω δουλέψει χρωματιστή, ένοχρωματιστή. Έχω δει αυγό να ψήνεται σε κάγκελο μπαρκονιού να ψήνεται. Έχω δουλέψει ε, σε εστιατόριο μαγείρευα. Η παλάμη μου έχει έγκαυμα από το λευκέ ταχυτήτων. Στον Καναδά ήμουν από κυπουρό, δούλεψα σε βενζινάδικο. Με 43 βαθμού υποσχέθηκα. Και στην Αγγλία δούλευα σε τουριστικό γραφείο. Τότε ήμουν εκεί έξω στο Λίβα, στρατιώτη. Καλά, μην χάσω τα μυαλά, μου ότι σύντομα θα γυρίσω σπίτι και θα ακούσω αυτό τον ήχο. Λεφτά υπάρχουνε στην, στην Αμερική έχω δουλέψει σε εστιατόριο όπου μαγείρευα στην Στη Σουηδία με τους περισσότερους μετανάστες ήμασταν καθαριστές Θέλει να βάλει τη χειρό παραγγελία για την Παρασκευή. Τι. Το στραβάδι, ρε, πάλι το μοιάμα είναι. Ναι, καλησπέρα. Σαφώ διαλεχθέν. Ναι, ναι. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε σε κάτι. Δεν ξέρω. Ε, έχει ξεχάσει η κόρη μου σε μια διαδρομή στο ταξί ε, τα γυαλιά τη μοιοπία τη με τη Φίκη. Α, το Στα... στραβάδι και τώρα βγήκε από το ταξί και δεν ξέρει που να πάει. Πώ? Βγήκε από το ταξί τώρα και δεν ξέρει που να πάει. Πού είναι, βλέπει. Ε, ναι, όχι. Κοπάνιση πουθενά. Ε, εντάξει, έχει πρόβλημα. Επειδή ο ταξιδιώτη άκουγε η Fair, μήπως ε, Τι θα άκουγε. Θα το... ε, ναι, βέβαια. Ε. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ήθελε, Ήθελε δικοπέ... να κόψει και χρήμα το στραβάδι. Ναι, ναι. Πού είναι τώρα ο γκάβακα. Λοιπόν, ε, ε, από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ναι, καλέ, που την έχει τώρα. Βλέπει πουθενά. Πού πάει, κοπανάει στου τοίχου, την προσέχει κανεί. Όχι, εντάξει, ναι, ναι. Έχει μπει στο μετρό τώρα Έχει στο μετρό. Σίγουρα μην την βρει στη Σαλονίκη Στο μετρό μπήκε στο νοσέ τέλο πάντων ε, καλή τύχη της εύχομαι κοπέλα. κοπέλας Ευχαριστώ πολύ Μπορείτε να, ε, μήπως να το ανακοινώσετε Εμήπως ακούει ο ταξιτής Ναι να, εμείς να το πούμε Ο ταξιτής μπορεί να ακούει Αν θα τα φέρει τα γυαλιά δεν ξέρω Τον καβάδι η κόρη σου πάντω μια φορά δεν θα βλέπει Πάλι θα σκρουφλάει Έλα, δε τι κανεί. Καλά, είσαι. Καλά. Καλά, να σου πω κάτι. Λοιπόν, επειδή άξογα την εκπομπή, τώρα αφιέρωση για την επόμενη Παρασκευή. Λέγε. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Μύτε για μια στιγμή. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε. Μύτε για μια στιγμή. Μην το σωστή... Θέλω μια ρε, Λέγε. να βάλεις, γιατί, το... Λέω, ποιο? Το σεκούρε, ρε, βέει, τον η περίπτωση είναι η εξής, ότι αντιλήφθηκα και πέρα και προ την κατεύθυνση αυτή. Τι λες? Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να δεν Ναι. Και ένα μαχαίρι περί 35 πόντου Τι να, λες να, να, Ναι 35 πόντους να Για δύο μετραγείς τώρα κύριε Παμινόδα έλειος δηλαδή ε, Μα έλειος αλλά δεν μπορώ να εκφραστώ περισσότερα από αυτά που πρέπει ε, Τι λες Α, Αντιλήφθηκα την κατάσταση αυτή και προχώρησα και ήρθα σε επαφή κοντά κοντά Και λέω τι κάνετε εκεί γιατί το κάνετε αυτό Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Ποιο? Κατέβαινε, κατέβαινε το τσικούρι, κατέβαινε στο κεφάλι μου. Και πώς αμύθηκες, κύριε Παμινόνα λοιπόν, ναι. αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι. το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Α, α, α, α. Αναχωρήσεις τσικουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Δόξα τον Θεό που κάτι βρέθη μπροστά μου τόσο δυναμικό το οποίο ε, ε, εξότωσα αυτήν την απειλή αυτό το, το θάνατο από το σώμα μου που δεν μπόρεσε να πράξει Είσαι αυτό τυχερός. το νομίζω Ε, και δυνατό, και τυχερό. Και είχε να μου λέει χιλιάδε ιστορίε για υπόγειου στεκέντε, <ΣΣ> για στέκια, για λυπείε. Πώ πέρασε τα χρόνια του και φύγανε τα νιάτα. Πώ τα λιμάνια πέρναγε και πώ έπληνε φτιάτα. Τον είδα αρκετέ φορέ πλατεία Βικτορία. Εκεί που τον γνώρισα το απόγευμα μια τρίτη, τα 90 κόντευε και λόγω ευγενία. Σίγουρο είμαι πω ποτέ δεν ήτανε αλήθεια. Με αφορμή τα γεγονότα της Χρυσής αυγή που γίνεται τώρα θέλω παραγγελία για την Παρασκευή. Το Χρυσή Αυγή είδα από πέρυσι, το θυμάσαι? Όχι. Πώς σου λέγε η που θα σε κάνω. όλης Χρυσή Αυγή αυτά? Ήξερε τι έλεγε. Ε, ήξερε τι έλεγε, γι' αυτό τα βλέπουμε τώρα. Γεια σας. Γεια σας. FM. Ναι. Ε, μπορώ να μιλήσω με τον υπέθυνο στιγμό. Τι θα θέ Θέλω να ρωτήσω γιατί αυτή η έχθα και η επιθέση προ του Σαμάρα Μπονάμα. Και θέλετε να μην πέφτουν του σταθμού, βεβαίω, να σα εξυπηρετήσω εγώ. Ναι, αν μου υπάρχει κάποιο να μιλήσω. Ναι, με εμένα, μιλήστε με εμένα. Εσεί είστε Νεοδημοκράτη. Όχι, είμαι Έλληνα, κύριε. Είστε Έλληνα. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο yeah. ανησυχητικό. Στηρίζετε γενικώ του προοδότε του έθνου. Είναι ανησυχητικό αυτό, είπατε. Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιο, ποιο είναι πιο πολύ. Είναι ότι στηρίζετε του Σαμάρα ή ο Κριστέλιν. Είπατε, κύριε, ότι πάτε να μα βάλετε σε περιπέτειε. Εσεί. Εμεί πάμε να σα πάρουμε σε περιπέτειε. Εσεί το... που δεν ψηφίσετε από του Σαμαράκη και τον Βινιζέλιο να έχουμε το κεφάλι μα ήσυχο. Εσεί μα πάτε σε περιπέτειε. Σοβαρά μιλά τώρα. Σοβαρά μιλάω. τώρα. Αν είχαμε Τι τον Αντώνη τί... μπροστά, τί... γιατί δώσατε 18 στον Αντώνη τί... τί... μόνο. Τι τί... είσαι. Τι φράχο είσαι. Όχι, δικοματιστή. Τί... Του παλιού δικοματισμού. Τί... Ναι. Γιατί δεν δώσατε παραπάνω στον Αντώνη <Στονί> να έχει ισχυρή εντολή. Δεν ζήτησε ισχυρή εντολή να κυβερνήσει. Δε... Μήπω είστε προδότη Έλληνα. Δεν βλέπετε κύριε ότι ο Τσίπρα δεν θέλει να κυβερνήσει. Τι με για τον Τζίπρα. Θέλει Αντώνη και δεν το βοηθήσατε. Ορίστε. Στο διάλογο να χάνεστε. Τίποτα, σα έβρισα. Εμένα ναι. Εσά ναι. Ευρίσατε Ναι, πολύ άσχημα. Εμένα ναι. Εσά ναι, που ακούτε τώρα. Ποιο είναι το όνομά σου, ρε μου. Ή τι είναι αυτέ τι κουβέντε. Ποιο είναι το όνομά σου, να έρθω να σου το γάτσε γα... από κοντά τώρα. Κοιτάξτε, να το συζητήσουμε γιατί έχω άλλο ραντεβού τώρα. Έχει ραντεβού. Ελάτε, αλλά σε μια ώρα γιατί θα παίρνω μέχρι τι 3. Κα... Σα γρα... παρακαλώ πάρα πολύ και εγώ σα έβρισα, όχι τόσο <laughs> Α κάνω μια πολιτισμένη αντιπαράθεση. Είσαστε γαμμένοι, γαμμένοι, γαμμένοι, δημοσιογράφοι, και εγώ. Μην μπλέκετε τα θέματα. σας σα βγάλω όλου οι Χριστιανοί αυγεί να ναι, με παλιέχετε. Πε στο από την αρχή, μου το έκριβε. Να κάνω μια ερώτηση. Βάζει το... γυαλιστικό πάνω, βάζει γυαλιστικό. Τώρα το καλοκαίρι. Τώρα το καλοκαίρι βάζεις και αντιλιακό ακόμη να αρπάξει Να βάλεις, να βάλεις μη γίνεις ακιστανομούρης Και σε διώξουνε με τα ειδική σου Να με ξυράφη κόντρα έτσι ώστε αν πέσει ένα μαντίλι πάνω σου να μην σκαλώσει Το έτοιο πράγμα η Χρυσή Ευγή να γραφτώ κι εγώ άμα κάνει τέτοια επίδοση Σας σηκώνεται παραπάνω Που έφυγε, μα εγώ θα ξεχάσω τι ιστορίε του παππού τον πως είχε πάντοτε μαζί και λίγε Και έλεγε για τα αδέρφια μου εδώ του σε, με γνωστά, σε Τώρα τα μπροστά, τα